Χατζημούνα, Χριστός Ανέστη. Του Χατζηφλούρέντζου τον ονόμαζαν Χατζημούνα. Αληθώ, αληθώ. Απ' τα. Το σχολικό γύρισε. Πώ? Γύρισε το σχολικό. Ναι, ναι, επιτέλου. Πώ πάτε, και από Δευτέρα πάλι πρωτομαγιά, ρε το παίρνετε, έτσι. Αλλιεύει σε Μισό λεπτάκι, τι να κάνουμε, δηλαδή να κάνουμε, ναι, να κάτσω σε βλέπω, α πούμε. Να κάτσουμε για να σα ακούω. Άνα, ακούς. Α, να μ' ακού. Θα έχω αφήσει ολόφρεσκι κονσέρβα που σπαταράει. Τα λέμε. Ella, apostole. Ella. Θα το ζήκο, καταντήσατε. Θα το ζήκο. Μία την Τρίτη, μία την Πέμπτη, τι έγινε μετά, εσά, Όλε οι διακοπέ είσαστε. Τι, μία την Τρίτη, μία την Πέμπτη. Ε, είπε τώρα ο Θήμιο ότι θα ξανακάντε εκπομπή την Τρίτη. Ε, ε, ε, ε, ωραία, ε, τι να κάνουμε, κάνουμε, εγώ εμπιστεύομαι, εμεί βάζουμε και σε απεργίε. Έλα, ναι. Έχουμε και το συνέδριο του Ξύριζα. Έλα να σου πω, καλύτερα να βαστάνε στην αριστερή του τσέπη ένα παπάρι. Αυτό είναι πιο καλό. Ε, τι τη λε. Αντί για συναξάρι, λε. Σα καλό να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων ναι, ε, το παπάρι υπάρχει πάντα εκεί έτσι καλλιώς όποτε βάλεις το χέρι στην τσέπη αριστερή δεξιά το κουλαντρίζεις μια, λίγο μια, μια και το παίρνουν οι καλύτερα να πάρουν στην αριστερή να βαστάνε το αριστερό παπάρι mm, ναι, αυτό είναι καλύτερα λοιπόν έλα φιλάκια Έλα, να σου πω χρόνια πολλά καταρχά. Ναι, καλά, λέγε τι θες Πέτρε τον άλλο τον άπαλο μέσα που έμπλεξε την εταζέρα με, τη... με το στεμεδάκι. Δεν τα άκουσε. Τι είπε, τι είπε. Έμπλεξε την εταζέρα του αυτοκινήτου με το στεμεδάκι. Ναι, ναι, ναι. Ε, αυτό. Ε, τι αυτό. Τι διόρθωση. Τι ποια είναι η διόρθωση. Ότι δεν είναι ταζέρα και είναι στεμεδάκι. Προσπαθούμε να κάνουμε καλύτερου. Μην μου μιλάτε απότομα. Μο... Μήπω εννοούσε ότι στην εταζέρα του αυτοκινήτου βάζουμε στεμεδάκι. Δεν το κάνει το, Είμαστε... να το κάνεις, ο τραπεζάκι δεν τραπεζάκι. Τι το κάνεις. Αν είχε γιαλιά σου αυτοκίνητο, δεν θα βάζε. Όχι, είναι τα ζέρα, ξέρεις ποια είναι τα ζέρα. Ναι, ποιο ξέρω ποια είναι Εσύ τα ζέρα. Με τον άλλο είσαι. Γι' αυτό κάνεις παρέα, το ίδιο με τον άλλο είσαι. Εσύ ξέρεις ποια είναι τα ζέρα. Η τα ζέρα είναι πίσω, το σε παιδάκι το βάζουν μπροστά. Η τα ζέρα είναι στο προπαγκάζα από πάνω. Αγλιά σου. Γεια σένα. Είτε... Μαλάκα. Γεια σου, μα. Μα, μαλά. Εκεί δεν μπορώ να βάλω σε μεδάκι μα θέλω. Για ποιον, όχι, δεν μπορεί να βάλει. Γιατί θα μου πει να βάλω εγώ σε μεδάκι. Δεν κάνει, από και, και στη Ζάντα, μα θέλω ανάμεσα βάζω. Τι και καλά θα σου κάνει τέτοι πού είσαστε. Στο χειρόφρονο, δεν βάζεις σε μεδάκι. Ά, από εκεί, παλιοκομμούρι, θα μου πει θα βάλει σε, σε μεδάκι με τα ζέτα. ποιο είναι άμβαλο τελικά, <laughs> λοιπόν. Έλα, καλημέρα. Άσχετε, γεια. <laughs> Καλό τα παιδιά τα ζουμπουρλούδικα. Γεια χαρά, τι κάνουμε, καλησπέρα! Κάθε καλό! Κάθε καλό, χρόνια πολλά. Ευτυχώ θυμηθήκατε να γυρίσετε, επιτέλου. Δεν το είχαμε ξεχάσει, το σαν συνέχεια, απλά στημάγαμε. Τεκνό, ε, τεκνό. Είμαι σίγουρη ότι έλειπε στο εξωτερικό. Έτσι ήταν οι γιορτέ. Στο εξωτερικό, γιατί δεν πάω στο εξωτερικό, χωρίς να πάω στο εξωτερικό. Ε, όχι, έτσι η κουλτούρα σου είναι τέτοια. Α. Θέλω να σου πω ότι σ' έχω επιθυμίσει πάρα πολύ. Με έχεις επιθυμίσει, ο χωρισμό μας τρομερά σου έχει στοιχήσει. Σ' έχω επιθυμίσει, Σε έχω επιθυμίσει, έχω επιθυμίσει, Ο χωρισμός μας στρομερά μου έχει στοιχήσει. Μα την κλείσει, δεν μπορώ. Δεν έχω πώ τα τρελακτός είναι για σ' το μυαλό. Τέλο πάντων, κατάλαβε. Ναι, μου έχει ηχύσει την αλήθεια γιατί δεν μπορέσετε να έρθω ούτε στι παραστάσει. Ελπίζω του χρόνου να είναι καλύτερα να έχει φύγει ο κόμπιτα από τη μέση και να είμαι πρώτο τραπέζι πίστα. Άντε να σε δω. Πάντω αυτοί που ήθελε μου είπαν ότι από κοντά είσαι πολύ κούκλο. Καλά και εγώ θα είχα δει σε μια παράσταση, αλλά από κοντά είσαι. Ε, το live είναι αλλιώ σπαρταράω, Σπαρταράω. Είστε όμω πάντα! Είμαι the, the, the, the, the something other. Δηλαδή το κάτι άλλο μεταφράζω. Σε όλα. Ναι, του όλ. Ελπίζω και σε αυτά που δεν μπορούμε να... Ω, oh, καλησπέρα. Ε, τι κάνετε. Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, έγινε. Φιλάκια. Πήρες, έκανε τα σάλια σου. Αντιγιά. αποστολή Έλα. Έλα! Έλα, ένα σταυρό για την ώρα που το ένωσε χωράφι, με λίγο να σου πω τώρα. Ε, θα πω και σε εσένα, Προχτή... μάθε. Άμα θε, μην γυρνά. <laughs> και ξεκινήσαμε να πάμε στο σπίτι μα να κάνουμε ανάσταση, να κάνουμε γιορτέ. Και τα μου λένε οι βρωμόπατσοι να μην έχουν βάλει στον δρόμο τροχία, να μην έχουν βάλει τίποτα. Και να έχουμε τόσο πολύ ποτηλιάρισμα, να έχουμε ατυχήματα, να έχουμε τα ταλίκα αναποδογυρισμένη, να έχουμε όλα αυτά. Και αναρωτιέμαι, για πότε στον πια πληρώνουμε και του στέλνουμε. Δύο χρόνια δεν, κάνουμε, δεν έχουμε να πάμε πουθενά. Δίκαια μετά από τι χρόνια πάμε στα κοριόμας; Πολέσα πετύσει, έχει τα πιστιμαρισμένα σε πιλογές σας. Λυπάμαι. Μάλιστα. Είναι θέα προσδοκίων. Εάμας βάζει ψηλή προσδοκία, θα βγείει στην αχοριμένωση μετά. Μάλιστα. Το φροσόψω. 50 ευρώ. Για σου. 5.000 διακοπέ. 5.000. Από τα 21 ετήματα των εταιριών. 21.000 αιτήματα. Μέχρι τώρα. Κοιτάξτε, δεν είμαστε στην εποχή του τσάμπα, ούτε του δωρεάν. Αυτά που ξέρετε να μην πληρώνετε και τα πατζίδε τελειώσανε. Την Τρίτη πηγαίνω δικαστικούς επιμελητές στα γραφεία τη Νέα Δημοκρατία, στο Μοσχάτ. Εκεί απέναντι τρώω πατσά εγώ. Πατσάς. Πατσάς ψιλοκομέλος Τρώς πατσά στο μοσικάτο και πιο λόγο, τέλος πάντων Ναι, τέλος πάντων, ξέρω που είναι Δύο δικαστικούς επιμελητές, πάω την τρίτη το πρωί Λοιπόν, να σου πω κάτι θα πάει ο Μητσοντάκη Πλέει 16 Μαΐ μήνα στο Βάιντεν Στις 16 Μαΐου Στις Πρωθυπουργό και διάρκεια μου το θα επισκεφτεί το λευκό οίκο. Κατόπιν πρόσκληση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών του κύριου Μπάινται. Ναι, ναι, χαμόσρα γίνει. Λοιπόν, τον Οκτώβριο θα λέμε, βάλε μου αυτό το καλό, το φυσικό αέριο, το υγειοποιημένο, το ακριβό, το καλό το αμερικάνικο. Εντάξει, θα mm. σου πω, πολλά συχαρητήρια στον Παναγιώτη το Μαύρκι, ο οποίο είναι πλέον αντιπρόεδρο στο σωματίο μα, Πρόεδρο ποιο είναι. Δεν θα σου πω για τη ματάρη. Όχι, σε... παίζει και τον βγάλετε, γιατί ξέρω. Συχαρητήρια στον Παναδείο. Αναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ και μπράβο του Τίποτα άλλο, άντε γεια Έλα Αποστόλη αγάπη μου Έλα πάρε με από εδώ Αντώνη αγάπη μου έλα πάρε με από εδώ <laughs> Λοιπόν, σε καλό να σου πω αρχικά ε, Ότι είναι στις παραστάσεις υπέροχο, Έχω έρθει, δεν χάνω παρά στη Θεσσαλονίκη Ήμουν ένα μαζί Με δύο σημαίε εκεί με κάτι σιροδρέπα να έχει αρχίσει να τραγουδά ένα τραγούδι. Τις ψημαίες, ψηλάκι, μου έλεγες, τι σημαίε ψηλά και μου έλεγε τι μαρκέ κοινείτε εσεί, δεν σηκώνετε τι σημαίε όταν πρέπει. Α, στο καλοκαιρινό, τόσο θυμήθηκα. Ναι, ναι, ναι, ναι. πέρυσι, πέρυσι. Προσπαθώ να μην χάνω παράστη από τότε. Είχα και μια κοδόλα μαζί μου. Ωραία, από μη τότε μηχαν... έχουν άρθει στο σαλουνίκι όμω. Μου αρέσει που πει, Άσε τα, πότε θα έρθει. Να έρθει Αθήνα. Ναι, να έρθω εγώ Αθήνα. Δεν συμφέρει, καλά θα έρθω στο σαλουνίκι εγώ. Και ποιο θα πληρώσει τα μεταφορικά. Ένα με τα πόδια. Τέλο πάντων, πήρα να σου. Σου πω κάτι άλλο. Άκουσα τώρα το Θήμιο έλεγε ότι για αυτό στη Ρωσία τέλο πάντων εμείς δεν ξεχνάμε και τα άλλα που έχουν συμβεί. Δεν είναι απλά τα άλλα που έχουν συμβεί με το ΝΑΤΟ και όλα αυτά. Δεν είναι σημασία έχει ότι είναι υπεύθυνο και το ΝΑΤΟ και είπα για αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία. Ε, λασόπα. Ναι, αλλά δεν είναι ναι αλλά. Δεν είμαστε οι τύποι του ναι αλλά. κάνει η Ρωσία εσβολή ναι αλλά είπα τι Υπεύθυνε και αυτέ για την Οκρανία. Και τώρα τι πληρώνουμε όλοι. Δεν πληρώνουμε δηλαδή μόνο την εισβόλη τη Ρωσία. Πληρώνουμε την όξυση που έκανε και η Ρωσία και η ΕΠΑ και το ΝΑΤΟ. Όλοι είναι υπεύθυνοι. Η Ρωσία μπορεί να έχει μεγαλύτερη ευθύνη. Ναι, αλλά βάλαμε Ουκρανική σημαία στα προφίλ μα. Μήπω βοηθήσαμε κάπω. Βάψαμε τα ε, κτίρια. Ε, τώρα, δεν ξέρω. Εντάξει, μαλακίε. Μα... Εντάξει. Ελά, αποκλείεται. <laughs> Καλά, αυτά έγιναν αποστόλη. Αγαπάω πολύ. Δεν χάνω παράσταση. Ελπίζω να μα ξανάρθει σύντομα στη Θεσσαλονίκη. Κάτστο από αν ήγει ο καιρό, κάτι θα κάνουμε. Άντε, άντε, έλα, έλα. Ναι. Ελένη. Όχι. Όχι. Δεν έχω πάρει το τηλεφωνικό κέντρο. Ναι, ποιος είναι. Η Παναγιώτα. Γιέζου Παναγιώτα, λάθος ώρα πήρες. Α, γιατί που έχω πάρει. Στην Ελληνοφένεια. Έλα, γόνινα μου. Ελά. Θα έχω να τα πούμε μαζί καμιά εβδομάδα και η εξελίξει να πούμε σε τα μέτωπα είναι τόσο ραγδαίε που είναι ακριβώ ίδιε όπω τα προηγούμενα 25 χρόνια. Να σου πω έτσι, 3-4-5 τη τελευταία εβδομάδα. Ναι, για πε. Λοιπόν, η ΑΔΕ, μάλλον αυτή, γιατί είχαμε και τα ΑΕΜΕΤΑ, η ΑΔΕ, αυτή που μα παίρνει τα λεφτά και φορολογούν κτλ. καθάρισε 20 δι από τα 60 δι που χρωστάνε περίπου 15.000 αφημίε στη χώρα. Δηλαδή, 15.000 άνθρωποι οντότητε χρωστάνε 60 δι, αλλά η εφορία του είπε ότι τα 20 δι Δεν θα μπορέσω να τα πάρω, θα σα τα χαρίζω. Εμά μα κυνηγάνε για το ευρώ. Το ίδιο μοτίβο, τον Ωσέ, θυμάσαι κάτι αριστερή που τον πουλήσανε πριν 45 χρόνια. Την τερνοσέ, λε, στου Ιταλού 45 εκατομμύρια. Που του επιδοτούμε τώρα 50 εκατομμύρια το χρόνο. Πολύ καλά πάει αυτό. η ανάπτυξη, ανάπτυξη, οι επενδύσει. Θυμάσαι που είχαν 45 45 5 Θα πάρει και ένα φιλοδόρημα. Απλά να θυμίσω ότι εκτό ότι βγάζουν λεφτά πέρα από τα λεφτά που βγάζουν ούτω ή άλλω, εκτό ότι πήραν 45 εκατομμύρια τα βαγόνια όσο κάνουν τα βαγόνια και λιγότερα από τα βαγόνια να τον πάρουν, η αιτιολογία τότε ήταν ότι το κράτο δεν μπορεί να επιδοτήσει την κρατική εταιρεία. Πρέπει να στέκεται αυτόνομη και μόνη τη στα πόδια. Αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μα αφήσει. Και στέκεται η ιδιωτική εταιρεία αυτόνομη και μόνη τη στα πόδια τη. Με τα με λεφτά τα δικά μα. Η... Είμαστε τόσο μαλά. Φίλε, που πουλάνε τη Λάρκο για 600 εκατομμύρια χρέο, όταν αυτά που έχει Λάρκο στο έδαφο αξίζουν 100 δι. Μα αυτό είναι το θέμα. Δι. Γιατί κοιτάνε πώ θα ιδιωτικοποιηθεί το τι μπορεί να παράξει Λάρκο κανεί. Κανεί. Μια χαρά το ξέρουμε Απλά δεν θα φίλε. το μάθουμε. Φίλε. Απλά δεν φίλε. θα βγει προ τα έξω. Αλλά τι περιμένει, ποιο θα το βγάλει προ τα έξω. Α, τα κανάλια, α, κανάλια, τα πετσομένα κανάλια, μα... Είναι δυνατό να ακούσει για τη Λάρκο α, ή να ακούσει για τρενοσέ. Βγήκε κατευθείαν μόλι έσκαστο δημοσίευμα για τρενοσέ. Βγήκε αμέσω το κοινωνικό προφίλ τη εταιρεία όλα τα site το έχουνε που δίνει δωρεάν στους καθηγητές να πάνε το Πάσχα στα χωριά τους. Κανά 50% έκτο ούτε καν δωρεάν. Θα πλακώσει λοιπόν την διαφήμιστή, καλή που είναι τρενοσέ θα θαυτεί η είδηση. Όπως όλα. Έλα αποστόλοι μου, έλα αποστόλοι μου. Όποιο έχει τη μήκα να τη φέρει πίσω ρε σύφυλλε. Ένα μήνα. Τρελό. Δεν το περίμενα. Τι εξέλιξη ήταν αυτή ξαφνική. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θα σου πω, θα σου πω. Άσε με ένα από δύο κουβέντες, ούτε θα βρει ούτε τίποτα. Καταρχήν, έχω και, το, έχω και το επίπεδο. Να πω στο Λεβέτη ότι για τον γάλα τη μάρα μου δεν θα του το δώσω. Κατά δεύτερον, να σου πω ότι δεν έχουν επιχειρήματα, καλά του τάπε. Και κατά τρίτον, να πούμε στον Ταρίφα, το Σιριζέο, τον βλέπω με τέτοιε επιλογέ που κάνει στο εκλογικό σώμα, τον βλέπω το ταξί να το κάνει flintstones με τα πόδια. Ε, είναι αυγάκια. πιο συμφέρουσα και γυμνάζει λίγο και πόδι, έτσι. Θα βγούμε όλοι με γάμπα το καλοκαίρι, του πάνω. Εξυρισμένοι, ε! Γυαλί. Εξυρισμένοι, αυτό δεν προβλέπετε, αλλά οκ. Okay. Τέλο πάντων, λοιπόν, και από εκεί και πέρα, όσο για τον άλλο, το Σεριδέο, το να του πει ότι εδώ στη Ιδανία που φύγαμε μετά το δημοψήφισμα, γιατί είμαστε η μόνη χώρα που κάναμε δημοψήφισμα. Δεν τα ξαναλέμε, λοιπόν, εγώ θα τη βγάλω καθαρή. Αλλή μόνο αυτού εκεί πέρα, εγώ, εγώ λυπάμαι του συντρόφου μα και πίπε να μα κάνουν εμεί Δεν συνεργαζόμαστε μαζί. Και όσον αφορά για το τηλέφωνο που σου είπε να τον επάρει, αν συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία πάρει και του ταξιτζί άμα θέλει γιατί τα πουτενάκια τα θέλω μαζί να είναι. Έλα ντρόπι σε παρακαλώ. Ε... Έλα γεια.